Κεφάλαιο Ε, σελίδα 779, στήχη 1 21 Μιμητέ του Θεού ω τέκνα αγαπητά 1. Αφού δε ο Θεός σας συνεχώρησε, γίνεστε λοιπόν κι εσείς μιμητέ του Θεού σαν τέκνα αγαπητά 2. Και να πολιτεύεστε με αγάπη, καθώς και ο Χριστός μας ηγάπησε και παρέδοκε τον εαυτόν του προς χάριν μας και προς μα μας προς φοράν και θυσίαν στον Θεόν Διανέμει ενώπιον του η θυσία αυτή, σαν μυρωδιά ευωδιάζουσα. 3. Πορνία δε και κάθε είδο αρκική ακαθαρσία ή πλεονεξία δεν πρέπει ουδεκάν καν ω απλή ονομασία να αναφέρεται μεταξύ σα, καθώ αρμόζει στου ανθρώπου που αγιάστησαν από το άγιον πνεύμα και έχουν προορισμό να εμένουν στην αγιότητα. 4. Καθώ επίση δεν πρέπει να ονομάζεται ούτε σχράδια αγωγή και μορολογία. Η αστεότητα απρεπίσκευο ομολόγο, τα οποία δεν αρμόζουν τι χριστιανού, αλλά φροντίζεται περισσότερο να ακουεται προσευχή ευχαριστία. 5. φυλαχθειτε από όλα αυτά, διότι πρέπει να ξέβρετε καλά τούτο: ότι κάθε πόνο ή ακάθα ή πλεονέκτη, ο οποίο είναι ιδολολάτρη, διότι η ακαθα η πλεονεκτη ο οποιο ειναι ιδολολατρη διοτι η λατρεια του χρήματο απορροφά ολόκληρο την καρδία του, δεν έχει δέτο ελάχιστο δικαίωμα κληρονομίαση στην Βασιλία του Χριστού και Θεού. 6. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. και ας μην σας εξαπατά κανείς με λόγους κούφιους και ψευδείς, διότι δια τα αμαρτήματα αυτά έρχεται η οργή του Θεού κατά των απειθών και ενυποτάκτων ανθρώπων. 7. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι των ανθρώπων αυτών στα πονηρά έργα των. Οκτώ. Σκεφτείτε τι είστε στο παρελθόν. Τόσον πολύ είχε ενισχωρήσει μέσα σας ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε είχετε μεταβληθεί η Τώρα όμως, δια τη με τον Κύριο να γίνατε φως. Να συμπεριφέρεστε λοιπόν σαν παιδιά φωτός, σαν άνθρωποι που ισόλα τον είναι φως και δια τον λάμπουν. 9. Ε, ναι. Οφείλετε δε αφού ελάβατε το Άγιον Πνεύμα να δεικνύεται διαγωγήν φωτεινήν διότι ο καρπός που παράγει το Άγιον Πνεύμα ή ας ψυχάς των φωτισμένων υπ' αυτού δεικνύεται εξωτερικός με κάθε καλοσύνην και δικαιοσύνην και φιλαλήθιαν. 10. Και εξετάζετε να μάθετε τι είναι βάρε των ενώπιων του Κυρίου. 11. Και μη γίνεστε με την ανοχή σας συγκοινωνή και συνένοχη στα έργα του κότου, τα οποία δεν φέρουν κανένα ωφέλιμων καρπών. Αντί να τα σκεπάζετε και να τα ανέχεστε... Οφείλεται μάλλον να ελέγχετε τα έργα αυτά και να τα βγάζετε στο το φως, αποδεικνύοντες πόσο νολέθρια είναι. 12. Ο έλεγχος και διαφώτισης αυτή είναι επιβεβλημένη και ωφέλιμος, διότι τα έργα που πράττουν κρυφίως ή απηθείς αυτή είναι τόσο νεσχρά, ώστε και μόνο το να ομιλεί κανείς δι' αυτά φέρει εντροπήν. 13. Δια του ελέγχου όμως τα έργα αυτά που γίνονται κρυφά φανερούνται, Γίνεται δηλαδή γνωστός ο εισχρός των χαρακτήρ και ολέθρες είναι και διορθούνται όσοι έχουν καλή προαίρεση. Και πάβουν πλέον να κάνουν τα κρυφά και εργάζονται στο εξής φανερά. Διότι κάθε τύπου δεν φοβείται τον έλεγχων και δεν δυσκολεύεται να φανερωθεί, είναι φως. 14. Επειδή δε πράγματι επέρχεται διόρθωσης δια του ελέγχου, δι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί τον έλεγχο και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλόν διαστόματος των προφητών της κενής Διαθήκης. «Σήκω πάνω σή που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσω από την έκραν και τον θάνατον εις τον οποίο σε έριψε η αμαρτία και θα σε φωτίσει ο Χριστός». 15. Ελάβατε δε και εσείς των αυτών από τον Χριστόν. Λοιπόν, προσέχετε πώς με πάσα ανακρίβεια να συμπεριφέρεστε, όχι σαν άσοφοι και ασύνετοι, αλλά σοφοί και φρόνιμοι. 16. Η σύνεσης δέκε και η σοφία σας θα φαίνεται με το να υποφελίσετε πνευματικώς κάθε ευκαιρία και με πάσα σπουδή να αρπάζετε αυτήν. Δεν πρέπει δεν να χάνατε καμίαν ευκαιρία, διότι η μέρε ένα κατοεπικρατούντος κακού είναι γεμάτε σκάνδαλα, και ως εκ τούτου εμένα ευκαιρίες του αγαθού παρουσιάζονται σπανιότερον, εδέα φορμέ προς το κακόν είναι πολυπληθέστερε. 17. Δι' αυτό λοιπόν προσέχετε να μην γίνεστε ανόητοι, αλλά να εξετάζετε και να κατανοείτε ποιον είναι το ισεκά στην περίπτωση θέλημα του Κυρίου, οπότε εάν συμμορφώνεστε προς αυτό θα γίνεστε πράγματι σοφοί και συνετοί. 18. Και μη μεθάτε με ίνων. Είστη μέθην υπάρχει διαφθορά και ασωτεία, αλλά γεμίζετε το εσωτερικό σας με πνεύμα Άγιον. 19. Και ο θείος τότε ενθουσιασμός που θα γεμίζει τα σκαρδία σα. θα εξωτερικεύεται με τον αλαλίτε μεταξύ σας με ψαλμούς και με ύμνος και με οδάς πνευματικάς, και με το να τραγουδάτε και ψάλετε στον Κύριον, όχι μόνο με το στόμα σας, αλλά και με την καρδία σας που θα προσέχει τα ψαλόμενα. 20. Και να ευχαριστείτε πάντοτε διόλα, όχι μόνο για τα ευχάριστα, αλλά και δια αυτά τα θλιβερά των Θεών και Πατέρα, ω δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 21. Εάν δε με τους ύμνους σας και τα ευχαριστίας σας αυτάς επιτελείτε στοιχειώδες καθήκον σας προς τον Θεόν, ως προς τον πλησίον καθήκον έχετε να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού.